Κι ά όπω το λέμε. Γεια. Καλά. Θέλω να ρωτήσω να πω κάτι. Δεν είναι Παρασκευή, αλλά επειδή έτσι να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, μπορεί να μου βάλει τον οικονό μου λίγο εκεί που. Καλά, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Εκεί που τα παίρνει με τον Κιώκα για το θέμα του Μπογδάνου. Κοίταξε να δει. Κάποιε δουλειέ συγκεκριμένε είναι ντροπή. Είναι ξεφτύλα. Εκεί φτάνει αυτό. Απλά η συγκεκριμένη δουλειά που περιγράφει δεν λέγεται δημοσιογραφία. Ναι, θέλω όμω τον οικονό μου έτσι δευτεριάτικα να τον ακούσω εκεί που τα παίρνει λε και του πήρανε το, το μισό από την τσέπη. Μιλήσατε. Για χαφιαδισμό, κύριε Γκιόκα, ή όχι, Ναι, και σα λέω. Γιατί Στο μιλήσατε πλέπετε, για χαφιαδισμό, δείχνοντα ένα βουλευτή, Βεβαίω μιλήσαμε. Το χαφιεδισμό. Ναι, δείξατε α. τον βουλευτή όμω. Τον έχει κερδίσει, απάντησε ο, ο κύριο, Μποράνο, ο ]ς κύριο, ]ς κύριο α, α, τον έχει κερδίσει. Δηλαδή, είναι Ρο, σωστό φτιά αυτό φτιά που μα λέτε τώρα. Να καταδικάζετε μια τρομοκρατική ενέργεια και νέ να δείχνετε ένα βουλευτή για χαφιαδισμό, Είναι σωστό. Αυτό κάνει ο κύριο Μπογδάνο. Αυτό κάνει. Το επιμένετε δηλαδή. Ποσολή. Έλα. Τι κάνεις. Καλά, εσύ. Καλά, να κάνω μια ερώτηση. Όταν μπαίνετε στο σπίτι μετά τον καρνό uh, μα, αλλάζετε τα μικρόφωνα είναι τα ίδια. Έχει μπει συνεργείο συγκεκριμένο πριν από εμά. Έχουμε προσλάβει ανθρώπου, τι να κάνουμε. Αλλάστε... Απολύμανση αυτού που είχε ο Μπακογιάννη για τα αντιγράφητη. Να σου πω. Ένα Έχετε... μέσα με το πιεστικό. Έχετε και χαλιάρα στο μικρόφωνα είναι χωρί χαλιάρα, όχι. Ό, μα, λ... Αφού σου λέω γίνεται απολύμανση, παιδί μου. Όπου μαλάκι, εντάξει, αντεγιά.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 BIRDS <sharp inhale> <sharp inhale> Έλα, προστό. Εγώ ναι. Να σου πούσιουν αυτή τη μαλλεία που λένε για την αστυνομία στα πανεπιστήμια και δεν υπάρχει οθελά στον κόσμο. Να θυμίσω ότι από το 1969 είχε ιδρυθεί μέσα στα πανεπιστήμια αστυνομικό τμήμα. Έρα φίλε πρωτοπορούμε στην Ελλάδα. Πάμε μπροστά. Είμαστε οι πρώτοι που βάζουμε αστυνομία στα πανεπιστήμια. Είναι τύπο και αυτό που λέμε ονέδο Νεδοπορία. Νεδ αυτό ακριβώ. Ζήτω η νέα δημοκρατία γιατί με αυτή ναι. την έννοια ναι πρωτοπορούμε. Και τώρα βάλουμε και έναν άρθρο να φτιάχνω. Να βάλω αυτό που λέει και ού και άκεού. Ναι, βάλε και άκεού και δάπτω βοηθού. Και! Γεού, γελα μπλουζού Παρακαλώ. Τι να Παρακαλώ. Έλα, αποστολή. Έλα, γιατί δεν μιλάς; Δεν ακούσα τώρα, Μόλις, άκουσα. Μόλις. που απολογήσε. Σωστό. έχει δίκιο. Να σου πω ότι τώρα πέφτουμε από τα σύννεφα που οι φαρμακευτικέ θέλουν να κερδίσουν από τον, ε, από τον κορονοϊό. Έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άγριο καπιταλισμό ξαφνικά, ε! ε, ε μα... Αδίστακτε οι φαρμακευτικές εταιρείε! Τι να πει, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ο καπιταλισμό. Και εγώ νόμιζα ότι ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Ναι, ναι, σαν γνώμονα έχει τον άνθρωπο. Αν σου λέει ότι προς, θα κάνουμε ανάπτυξη, θα αναπτυχθούν οι εταιρείε και θα έχουμε κι εμεί και θα ζούμε καλά. Για τον άνθρωπο είναι, έτσι δεν είναι. Γιατί είναι, για μένα και για σένα. για τον άνθρωπο! Ε, ναι, εσύ είσαι άνθρωπος, όχι. Οι άλλοι είναι, μόνος. Επίχιον άνθρωπος, όχι, ναι. Εντάξει.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 Ποια είμαι εγώ, πως με λένε κι μου από που κρατάει Ρε, ξέρεις ποια είμαι εγώ που να σου εξηγώ Ρε! Σε με. Εάν πάρουμε σαν παράδειγμα τώρα τα άτομα που βγαίνουν στην εκπομπή σου και εκφράζουν κάποιε απόψει γενικώ για όλα τα θέματα, oh. εγώ πιστεύω ότι για τέσσερε τετραετίε ή για 20 χρόνια τύπου πασότρα θα μα κυβερνάει Μισοτάκι. Μακάρη, μακάρι, μακάρι. επιτέλου έναν μεσία χρειαζόμαστε ορίστε να τον αποκτήσουμε. Μακάρι. <laughs> λοιπόν, Στο εξωτερικό δεν συμβαίνουν αυτά που μέσα στα πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα. Αχ, για μιλάω μου. Έχει φοιτήσει σε εξωτερικό? Όχι, απλά έτσι λε, τι μαλακίε σου. Ακούσαι με. Ναι, ναι, βεβαίω. Δεν υπάρχει τέτοιο χάλι, τέτοιο μπάχαλο στα ξένα πανεπιστήμια. Ρώτησε όποιον φοιτητή σπουδάζει στο εξωτερικό να το πει. Δεν θέλω, δεν του μιλάω, είναι ανώμαλοι. Α, ξέρει, δεν απαντάει. Και ένα άλλο θέλω να σου πω. Γιατί δεν φέρνουν στην Ελλάδα το ρώσικο εμπόλιο. τι του έκανε. Έτσι φοβούνται τη ρωσική αρκούδα. <laughs> και η ρωσική αρκούδα. Δεν είναι δυνατόν να σε βάζεις στο, σαν το πρόβο μέσα στο μαντρί να σου λέω «Όχι αυτό θα σου δουλμίζω το κόβο» Μη όποιος σου δουλεί θέλω εγώ Εγώ μπορώ να θέλω το ρώσικο ρε φίλοι, γιατί Είσαι και με ένα Γεια Ελά, ρε κουνούμα, λέ. Έλα. Δεν μου λε κάτι, τι μανιέ βγαίνουν και λένε διάφοροι δίθεν ότι δεν τα ξέρουνε. Η ψωνιστήρι πέφτει. Σε όλη την πλατεία Κουμποντούρου, την ομόνια, γι' αυτά ο, ο, οι παπαδιέ ψωνίζονται, δημοσιογράφοι, ηθοποιοί. Ε, η βίζη τα πάει σύνδεφο. Τώρα ξαφνικά, τώρα ε, τα μάθανε, δεν τα ξέρουνε. Ζούμε σε μια υποκριτική, γραμμένη κοινωνία, καπιταλιστική, όπω έχουνε πλέξει τα ζώα που πήγαν και ψηφίσανε τον Κούλι. Μουρλοκακονίρα που θα μιλήσουμε ναι. Έλα να μιλήσουμε, τι αποστόλη εγώ Αποστόλιες είναι κι άλλος εκεί στο ραδιόφωνο Αποστόλι Έλα. Έλα Είμαι υπέρ σα ακούω κάθε μεσημέρι Το πρόβλημα είναι ξεκαθαρισμένο Η ζωή δεν γυρίζει πίσω Είχα βάλει αυτόν το μαλάκα Λιγάκι νωρίτερα Ποιο είναι από όλους τους μαλαίκες Εννοείται το... το προηγούμενο που είναι Κατάλαβα α... Ναι Θα με πάει στο δικαστήριο Ναι γιατί θες ε, Δεν πειράζει να με πάει ε, Μπορεί να σε πάει Αυτός μας έχει πει το από εδώ και από εκεί Θα ζω εγώ 70 χρόνια Όλες αυτές τι ανώμανες φαντασίες που θέλουν να έχουν Και να λένε ανθρώποι Άρα, Η ζωή έχει την αξία της Φωταπούλα δεν είναι μικρό πράγμα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 Τα μπεδί στα που το πετάξει. τα στα Si agapi mu, to gramapou kataksi. Kio sta Όλα αυτά που ζούμε είναι πρωτόγνωρα, Απόστολε. Πρωτόγωνα είναι το σωστό. Πρωτόγωνα, πρωτόρο, με εκκλησίε, όλοι με το Θεό κτλ. Λοιπόν, εγώ κάνω το δικό μου γκάλο. Γιατί. Μόνο. Σπίτι. Και απορώ, απορώ επειδή μου πώ βγήκε αυτό το πράγμα, α πούμε, πρωθυπουργό. Πηγαίνω φυσιοθεραπεία, ρωτάω αυτού που είναι εκεί. Κάνω ποδήλατο. Βλέπω αυτού που περπατάνε και του ρωτάω. Γιατί με γνωστό και με ξέρουν και μου μιλάνε. Α, είσαι γνωστός, δεν το κάνω, ξέρω. Μίλησε, μου. Μίλησε, μίλησε, μου. Ναι, λοιπόν και κανένα, μα κανένα δεν έχει ψηφίσει μισοτάκι. Καταγγέλεις νοθεία, κάτι γίνεται. Ορίστε, το είχα ψηλιαστεί! Καταλαβές. Όχι. Ένας και τους λέω: Να! Πώς είναι δυνατόν Πώς είναι. να έχει βγει με 42% Φόπα, το χαμυριστεί εγώ και έρχονται τα ντουκουμέντα τώρα, ε! Καταλαβες! <laughs> όχι. Λοιπόν, δεν γίνεται να δεχτούν ότι έχουν κάνει μακριά, αλλά όταν πάνε και δούνε το λογαριασμό, ναι. Να και τα σόπρακα, ναι. σπίτια και τι δουλειέ, να πάνε να αφήσουν τα κλειδιά του στον ράδυ, όλα. Έτσι. Να γίνει σαν το ε, πέστα, όχι, πες τα, πες Για ζουλά <ζωρά ποστολά>. από <laughs> Ευχαριστώ που με ακούσει λιγάκι. Ναι, γιατί δεν με προσπαθώ να μην σε ακούω, Όλα τέλο πάντων. Όπω και άλλου, φτιάχνουμε μα, φτιάχνει τη μέρα. Όχι. Τι, με βλέπει τι λέει, Όλοι, Επιστήμονα λέει ο άλλο. Είχα καταλάβει, Ναι, Οκίμονα, το ξέρω. Ναι, Πολύ ωραίο Επιστήμονα. Ναι, Οκίμονα, το ξέρω. Γεια σου, Αποστολά. Κρατάτε γερά, κρατάτε γερά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, Αποστολή. Έλα, Έλα, Έλα, Έλα, Έλα, Καλησπέρα Εμίλα! Από... Έλα! Έλα! Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. έλα. έλα. έλα. Τι βλάκας είναι αυτό ο λεβέτης που μπερδεύει τους αναρχικούς με, με, με τους χρυσαυγίτες, ρε! Ε, καλά, ας το δεν Τι σχέση έχει τώρα η Χρυσή Αυγή πες μου με, την, με τους αρχηγούς. Εγώ έχω, έχω περάσει και από τι δύο... και από τι δύο, δύο μεριές έχω περάσει όπως πίνει να είναι. Δεν βγάζω μόνο Το πειράξε με τους γρυσάυκητες του Άστο και εσύ δείξε κατανόηση Ε τι κατανόηση Εγώ τουλάχιστον άνοικα εκεί πέρα Νίκω και ήθελα να πω Ορισμένα πράγματα τα οποία Ας πούμε οι μεν Διεκδικούν κάτι και οι άλλοι Κατατροπώνουν τους ανθρώπους και του γάμπαν Την παραδοχή μα είναι βλάκε Τόσο πολύ συγκρίνουν αυτά τα δύο πράγματα Τα ρωτάσαν είναι βλάκες Έλα Μανουέλα I'm Καλησπέρα σα. Α, καλό στα αρχήλια μαθαυό. Τι κάνετε τα αρχίια Δεν δε τα έχουμε πει, δεν τα έχουμε πει. Ξέρω, από την κουμδού σα καλούμε, αλλά δεν σα έχουμε καλέσει φέτο. Καλή χρονιά να έχετε. <χι> <χι> <χι> γιατί μα λείψατε κιόλα. Είμαι σίγουρο, είμαι σίγουρος. Ποιο σας έτρω, για το δεξί για το αριστερό. Όλα. Ε, α, ακούσαμε ότι καλομάθαμε το λαό να αρέσκεται στα ψίχουλα. Αχα. Και εσεί λέει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 να είναι ο πιο ικανός αριστερός του τόπου. Αυτόν, τον έναν λέω. Ο Τατσόπουλος. Ναι, ναι, δεν, δεν λέω το πιο γαμπιστερό, το πιο Α. ικανό. Ο, ο Τατσόπλο είναι πιο ενεργό, α πούμε. Παρ' όλα αυτά, εμεί, επειδή είμαστε των ανοιχτών οριζόντων και τη πλατιά. Νομίζω δηλαδή, είστε απλά μαλάκιε, δεν είστε των ανοιχτών οριζόντων. Εντάξει, επειδή είμαστε μαλάκιε, λοιπόν, και θέλουμε να αυτοβελτιωθούμε. Εντάξει, γιατί ο σκοπό αριστερά. Εγώ το... λέω να ξεκινήσετε να αυτοικανοποιήστε, που είναι πιο αποτελεσματικό. Αυτό το κάνουμε. Αυτό α... το έχουμε δει ότι το κάνετε, δεν το έχει θέμα. Αυτούς. Λοιπόν, δεν το κρύβουμε κιόλα. Εντάξει... Το έχουμε ζήσει στο πετσί μα όλοι. Είμαστε τη ελεύθερη σεξουαλικότητα αντίθετα με σας που την καταπιέζετε. Εσύ τι ζωή Κατραβά, Κατρακά. Εγώ